Δεύτερο μάθημα. Ερωτήσεις και απαντήσεις. Τίνος είναι αυτή η οικογένεια. Είναι η οικογένειά σας. Ποιο είμαι εγώ. Εσείς είστε ο κύριος Παπαδάκης. Πώς τον λένε το γιο μου. Τον λένε Νίκο. Πώς την λένε την κόρη μου? Την λένε Σοφία. Εσένα πώς σε λένε? Με λένε Πέτρο Παυλίδη. Πόσα παιδιά έχω εγώ? Εσείς έχετε δύο παιδιά ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Έχεις εσύ παιδιά? Όχι, δεν έχω. Δεν είμαι παντρεμένος. Πόσων ετών είναι ο γιος μου? Είναι δέκα ετών. Και πόσων χρονών είναι η κόρη μου? Είναι Οκτώ χρονών. Εσύ πόσον ετών είσαι? Είμαι 25. Έχει η Σοφία αδέλφια? Ναι, έχει έναν αδελφό. Ο Νίκος έχει αδελφούς? Όχι, δεν έχει αδελφούς, αλλά έχει μία Αδελφοί. «Τι κάνει τώρα η γυναίκα μου» Διαβάζει ένα βιβλίο «Στέκεται όρθια ή κάθεται» «Κάθεται» «Και ο Νίκος κάθεται» «Όχι, είναι γονατισμένος στο πάτωμα» «Τι κάνει» «Παίζει με τη γάτα.